Είμαστε μια κυβέρνηση παραδομένων που εκτελείται αβίαστα και απροκάλυπτα ό,τι θα ζητηθεί από τους τεχνοκράτε τη Τρόικα. Μπράβο! Καταγγελία λάθος. Δεν είναι σωστό αυτό που ακούστηκε μόλις από τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι δυνατόν να υπάρχει κυβέρνηση γιατί σε κυβέρνηση απευθύνεται. Η οποία η κυβέρνηση... Εκτελεί ό,τι λέει η Τρόικα, εκτελεί εντολές άλλων. Είναι δυνατόν και συμπληρώνουμε και σε ελάχιστα χρόνια 200 χρόνια ελεύθερου βίου. Ελεύθερου βίου, το ελεύθερος χωρίς εισαγωγικά. Ε, ήταν μια υπερβολή, μια λεκτική υπερβολή την οποία την είπε ο Αλέξη Τσίπρας για την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα γιατί κάθεται σαν αγκαθρέφτη μπροστά. Ε, βλέπει, συνειδητοποιεί αυτά που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση Κάποια στιγμή και αυτά που έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσει, αλλά τώρα έχουμε αυτή την κυβέρνηση, κοιτάει ευθεία στον καθρέφτη και αρχίζει τις άδικες κατηγορίες. Είσαστε μια κυβέρνηση παραδομένων που εκτελείται αβίαστα και απροκάλυπτα ό,τι σας ζητηθεί από τους τεχνοκράτες της Τρόικα. Και όχι μόνο αυτό. Δεκαπέντε μήνε τώρα ξυλώνεται βήμα-βήμα τις κοινωνικέ κατακτήσεις Σquelete sinidità, se mata στο Nicolaou. Soy un soñador con la bandera en mi mano. La bandera roja con el símbolo de paz. Σquelete sinidità, se mata στο Nicolaou. Por un cielo despejado, libre de misiles. Canto por la vida, canto por la amistad. Και λέτε συνειδητά ψέματα στον ελληνικό λαό λάι, λάι, λάι, λάι, λάι, λάι, λάι, λάι, Η επόμενη μέρα έχει μέτρα και μέτρα τα οποία ε, θέλουν τι Παραπάνω φόροι, λιγότερες συντάξει, λιγότερη μιστή. Μπράβο Ελίγος λίγο έτσι επειδή βάλαμε Αλέξη Τσίπρα από τα παλιά όταν κατηγορούσε τις τότε κυβερνήσεις Και έλεγε σωστά πράγματα ότι εκτελούν εντολέ άλλων, ότι λένε συνειδητά ψέματα στον ελληνικό λαό. Αυτά δεν ισχύουν για το τώρα, του τελευταίου 15 μήνε που είπε ο Αλέξη Τσίπρας. Δεν ισχύουν, προ Θεού, αυτά ίσχυαν για του προηγούμενου που έκαναν όμω ό,τι κάνει αυτή η κυβέρνηση. Η. Αυτή η κυβέρνηση κάνει ό,τι έκαναν οι προηγούμενε κυβερνήσει. Λάθο. Ετούτη κάνει περισσότερα από όσα έκαναν οι προηγούμενε κυβερνήσει. Τα είχαν σκεφτεί και εκείνε, δεν τολμούσανε. Ετούτη εδώ όμω και τα σκέφτηκε, μάλλον τα σκέφτηκαν οι άλλοι οι έξω. Τα υπαγόρευσαν, έδωσαν την εντολή και τούτη προθύμω τα εκτέλεσαν και προσπαθούν να βγάλουν και όλου τρελού λέγοντα ότι οι ίδιοι είναι αριστερή και κάθε αριστερό, πραγματικό, έτσι πρέπει να πράττει. Γιατί έχουν φτάσει μέχρι και εκεί. Ο Νίκο Φίλη, που είναι πραγματικό αριστερό, βρέθηκε στο πάνελ. Κάπου εκεί έσκασε η είδηση για το θάνατο του Μοχάμε Και ήθελε και ο ίδιο να πει τι ακριβώ συμβαίνει, τι ξέρει, τι του θυμίζει ο Μοχάμε Ήταν ένα θέλο. Ο Μοχάμετ Άλλη το όνομα αυτό το πήρε όταν πια μεσουρανούσε στα ρινκ και όταν ε, προσχώρησε στο λεγόμενο έθνος του Ισλάμ. Το πραγματικό του όνομα ήταν Κάσιους Κλέη. Okay. Εγώ τον είδα, αν θέλω καλά, στην, στους Ολυμπιακούς Αγώνες Ατλάντα, yeah. όπου άναψε yeah. τρέμοντας την φλόγα, κρατούσε την λαμπάδα και άναψε τη φλόγα. Okay. Πιστεύω ότι κάτι αλλάζει. Κάτι αλλάζει. Παπαγιστόπουλο είναι αυτός. Θα έρθουμε σε λίγο στον βουλευτή που. Με την ψήφο του και αυτό στηρίζει τα πολύ δύσκολα που κάνει αυτή η κυβέρνηση. Ο Νίκο Φίλη λέει, θυμήθηκε εκεί για τον Μουχαμετάλλι, κρατούσε τη λαμπάδα, τη δάδε θέλει να πει στου Ολυμπιακού και μάλιστα είναι ορότο τρόπο που το λέει. γιατί λέει Εγώ τον είδα. Στου Ολυμπιακού να κρατάει τη λαμπάδα, φεύγουμε με τη λαμπάδα, να μείνουμε στο εγώ τον είδα. Αλλά 4 δισεκατομμύρια περίπου γιατί ήταν τελευταία έναρξη των Ολυμπιακών και αυτά με live δίδοντε και τα βλέπουν όλοι δισεκατομμύρια μάτια. Είδαμε. Δεν ήταν μόνο φίλη, δηλαδή, όλοι τον είχαμε δει. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά δεν είδε καλά, δεν ήταν λαμπάδα, ήταν δάδα. Λεπτομέρειες μπροστά σε όλα αυτά που γίνονται, όντω λεπτομέρειες, έτσι ως ευχάριστη πινελιά. Το θέμα είναι ότι κάτι αλλάζει, όπως λέει ο Παπαχριστόπουλος, βλέπει ε, ότι κάτι αλλάζει. Πότε όμως θα νιώσουμε, θα βιώσουμε αυτή την αλλαγή, εκεί είχε ένα ενδιαφέρον η απάντησή του. Ο κόσμος παρνάει πολύ άσχημα, δεν το συζητάω, η αγορά έχει γονατίσει, όποιος δεν το παραδεχτεί αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να ζήσει άλλη πραγματικότητα ξέρω ανθρώπους που δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε τη δεή τους, το νίκτος, το νερό τους δεν τίποτα, με διαφορά πιστεύω ότι κάτι αλλάζει το οποίο θα το εισπράξει ο κόσμος μερικούς μήνες αργότερα ακόμα δεν θα το εισπράξει το οποίο θα το εισπράξει ο κόσμος μερικούς βήνες αργότερα. Ακόμα δεν θα το εισπράξει. Mm, πολύ ευχάριστο αυτό. Μας έχουν κάνει σαν τους ναρκωμανείς! Α κρατήσει ο καθένας μέσα του, στην καρδιά του, μια αναμένη λαμπάδα Καϊκά. που να συμβολίζει την προσδοκία για την Ανάσταση και τη πατρίδας μας και την αισιοδοξία για το μέλλον ολόκληρο του ελληνικού λαού. Αυτό ο σαμαρά εδώ με τη λαμπάδα είναι απάντηση στον Νίκο φίλη πριν, γιατί είπε ο Νίκος Φίλης ότι είδε το Μοχάμετ άλλη εκείνος μόνο στους Ολυμπιακούς κρατούσε τη λαμπάδα. Εδώ έχουμε το Σαμαρά από κάποια Ανάσταση, δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός, να κρατήσουμε μέσα μας αναμένη τη λαμπάδα. Μέσα μας όμως αναμένη η λαμπάδα, η εικόνα και μόνο. Μπορεί ο καθένα να καταλάβει το προσπάθησε ω Πρωθυπουργό να το εφαρμόσει στους Έλληνε πολίτε. Όχι με ολοκληρωμένα αποτελέσματα, ολοκληρώνονται σιγά σιγά τώρα. Τα καλά νέα είναι ότι κάτι αλλάζει, αλλά όπω λέει ο παπα ακόμα δεν θα το εισπράξουμε αυτό. Δεν θα το εισπράξουμε. Σε κάποιου μήνε αργότερα, όσοι έχουν απομείνει και ξέρουμε τα αργότερα αυτά των βουλευτών τι ακριβώ συμβαίνουν, και θα έρθει νέα αξιολόγηση από τον Οκτώβριο και θα και ένα νέο μεσοπρόθεσμο και κάτι νέοι νόμοι για τα εργασιακά, αυτά που τώρα έρχονται στη Γαλλία και γίνεται αυτό που γίνεται. Στην Γαλλία. Και αφού βάλαμε Σαμαρά, λογικό είναι να θυμηθούμε και τη Μαρία Σπυράκη. Μάλλον η Μαρία Σπυράκη βγήκε χθε και είπε αυτά τα πολύ ωραία που θα ακούσουμε τώρα. Και θυμηθήκαμε το Σαμαρά, κάπω του έχουμε συνδέσει αυτού του δύο. Η Μαρία Σπυράκη πιεζόμενη πάντα από δημοσιογράφου για το τι θα κάνουν όταν έρθουν στα πράγματα οι ίδιοι. Και που θα βρούμε τα περίφημα λεφτά. Και αφού λέει θα μειώσουμε του φόρου, πώ αλλιώ θα εξοικονομηθούν σε αυτή τη χώρα που δεν έχει πια τίποτε άλλο να δώσει. Γιατί έχουν αδειάσει όλα από ταμεία έω τσέπε. Τι ακριβώ λοιπόν και πώ το ονειρεύονται και πώ αωμά λένε, ακούμε τώρα από τη Μαρία Σπυράκη. Συγνώμη, συγνώμη κυρία Σπυράκη. Εγώ σα έκανα μία ερώτηση. Απάντηση τη πήρα. Παρακαλώ. Τελεία. Γιατί δεν πήρατε βάλε πήρα, κρυφέ. Κύριε Γιατί, κύριε. Πήρα, Γιατί θέλετε κύριε. να σα πούμε ακριβώ αν θα μειώνουμε 10% κάθε μία κρυφέ. Δεν θέλω δελεστή, κυρία Σπιράγκη. Θα το δείτε να. κύριε Χατζημαρκάκη. Έρχεται και ζητάτε εκλογέ κυρία Σπιράγκη. Και αφού σοβαρή... ζητάτε εκλογέ πρέπει να μα πείτε σε εμά του πολίτε, σε εμά του απλού πολίτε, παιδιά αυτό θα είναι. Αυτό θα είναι. Και γι' αυτό ζητάτε. Ποιο το αυτό. Θα είναι χαμηλότεροι φορολογικοί συντελεστέ, θα είναι λιγότερο σπάταλο κράτο, η δαπάνη του 4,4%. Θα διαλύσουμε δομέ κύριε Παναγετόπουλε. Μπράβο! Θα διαλύσουμε δομέ, κύριε Παναγιώτοπουλε. Όταν λέτε θα θα διαλύσουμε δομέ, οι δομές πέρα. έχουν λειτουργικά έξοδα και πολύ ψηλό κόστος, κύριε Παναγιώτοπουλε. το ξέρετε. Μουσική. Θα διαλύσουμε δομές, κύριε Παναγιώτοπουλε. Πάμε ρε παιδιά, αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή. Να διαλύσουμε, διαλύσουμε δομέ. Οι δομέ έχουν λειτουργικά έξοδα και πολύ ψηλό κόστο, κύριε Παναγιώτοπουλε. Και άμα υπάρχει κόστο, επειδή είμαστε στη ζωή, στην κοινωνία, στο οικονομικό-πολιτικό σύστημα που το κόστο είναι πάνω από του ανθρώπου, αν υπάρχει κόστο, κόβουμε τι δομέ. Διαλύουμε τι δομέ, το ακούσατε. Και από εκεί και πέρα, όσοι άνθρωποι εξυπηρετούνται ή εντάσσονται ή δουλεύουν σε αυτέ τι δομέ και κυρίω εξυπηρετούνται, θα έχουν τη μοίρα. Των δομών θα διαλυθούν και αυτοί, διότι όλα έχουν κάποιο κόστο. Άλλωστε, νομίζω το πάση θυσία στο ευρώ, πέρυσι το ψηλό αποφασίσαμε, το είχαμε αποφασίσει και τα προηγούμενα χρόνια. Και όποτε τίθεται ω ερώτημα, είτε σε δημοσκοπήσεις είτε σε κάλπη με κάποια μορφή, πάντα απαντάμε ναι, μέσα στο ευρώ, με πάση θυσία. Οπότε, κάπω έτσι έρχονται και πολύ καθαρά το λέει η Μαρία Σπυράκη. Τώρα, πώ ακριβώ θα διαλυθούν οι δομέ και γιατί πρέπει να γίνει αυτό, το απάντησε με την ίδια σαφήνεια η ίδια Ευρωβουλευτή. Εμείς κύριε Χατζή, επεξεργαζόμαστε ένα φορολογικός πλαίσιο που θα χαμηλώσει Α, τους συντελεστές και θα αυξήσει τα έσοδα. Λε. Δεν λέμε λόγια του αέρα, το ούτε, ούτε, κα... ούτε κάνουμε εξαγγελίες. Η επέκταση, πόλυρα... η επέκταση κύριε Παναγκοτόπουλη, η επέκταση, elementary my dear. Elementary <σφυ> <σφυ> <σφυ> <σφυ> <σφυ> <σφυ> Elementary my dear. Dalia darling, Elizabeth. How were you? Elemen dar my dear. Edo Dalia i Zumbulia i Elizabeth ke i Maria Spiraki ke i tetes mazia damosan. Elementary my idea, Κάπως έτσι λοιπόν μας λύθηκαν τα θέματα Αν είναι έτσι να λυθεί με αυτόν τον τρόπο Χαλάλικοι δομές να διαλυθούν Να διαλυθούν οι δομέ. Αυτοί δεν έχουν λύσει έχουν διάλυση Λογικό το είχαμε ψηλωδεί Στα προηγούμενα χρόνια με το Σαμαρά Δεν τα προσπάθησε όλα δεν τα κατάφερε όλα Ο Κυριάκος όμως έκανε πολλά στο Υπουργείο του αν και δεν μπορούσε να κοιμηθεί τα βράδια, αλλά 15.000 κόσμο τον έστειλε. Τώρα πια ως Πρωθυπουργό φαντάζομαι με την εμπειρία της αϊπνία από τα προηγούμενα χρόνια θα μπορεί και με τέτοια στελέχη, με τέτοια αποφασιστικότητα όπως τη Μαρία Σπυράκη να ολοκληρώσουν το περίφημο ε, έργο ανορθώσεως της χώρας. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλάει πάντα με κεντρώα γλώσσα με γλώσσα ευρωπαίου χριστιανοδημοκράτη, ευρωπαίου ηγέτη του 2016, μετρημένη δηλαδή, χωρίς να πηγαίνει στα άκρα, μιλάει για το προσφυγικό. Διαχωρισμό παράνομων μεταναστών και προσφύγων δεν είναι δυνατόν να έχουμε πρόσφυγες και μετανάστες οι οποίοι να κυκλοφορούν ελεύθερα στη χώρα, σε δρόμους, πλατείες και σε χωράφια. <Το> Me, Mrs. Εμείς δεν θα διστάσουμε να υπηρετήσουμε τους λίγους. Σε ποιου το είπε αυτό ο Κυριάκο, είναι από τη Βουλή. Στα τσακίδια, εμά, τον κόσμο, του πρόσφυγε που δεν θέλει να του βλέπει να κυκλοφορούν, του χαλάνε την εικόνα. Είναι λογικό. Θα διαλύσουν, θα λύσουν Θα λύσουν και εκεί τα θέματα. Εδώ είναι σαν λέει για στου σε Ακούνε τα παιδιά έξω στην οικοδομή στο ραδιόφωνο. Ήρθε ο εργολάβο και του λέει: Ότι κλείστε το, γιατί σε λίγο θα μου ζητήσετε και αύξηση με του κομμουνιστέ που μπλέξαμε. Σε ποια οικοδομή γίνονται αυτά, δεν ξέρω αν μα ακούνε πάντω ακόμη και δεν το έχουν κλείσει. Καλή δύναμη, κουράγιο κατά από τον ήλιο που δουλεύετε. Τουλάχιστον δουλεύετε. Υπάρχει μια οικοδομή που λειτουργεί. Από ότι πληροφορούμαστε. Να είναι όλα καλά, να είστε πάντα αγκαιροί, δυνατοί, καθαρό μυαλό και δουλειέ. Δουλειέ, αξιοπρέπεια. Οι δουλειέ κάποτε λέγαμε ότι εξασφαλίζουν και την αξιοπρέπεια. Ε, όχι μόνο του, αλλά τουλάχιστον είναι η βάση για να μπορεί κάποιο να ζει αξιοπρεπώ να έχει αυτά που θέλει. Αν δεν έχει αυτό, όλα τα άλλα δεν μπορεί να υπάρξουν. Σε αυτό το σύστημα, σε αυτή τη ζωή, υπάρχουν πολλοί που δεν έχουν δουλειά. Ακόμη πια, σε δεύτερο επίπεδο αυτοί που έχουν δουλειά, πάλι δεν έχουν αξιοπρέπεια. Για άλλους λόγους, δεν είναι τις παρούσεις, θα χαθούμε κανονικά. Να μείνουμε στις μαντικές ικανότητες που έχει άνθρωπος τη πολιτική και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο, τουλάχιστον θα μείνει στην ιστορία, έχει ήδη μείνει. Γι' αυτό, γιατί κάνει προβλέψεις που πέφτει μέσα. Και το θέμα μας εδώ είναι πότε ακριβώς θα γίνουν εκλογές. Ο Μάντης είναι η Ρένα Βλαχοπούλου και ο Βασίλης Λεβέντη. Τώρα βυθίζομαι. Ρίχνε, πρωτού Βυθίζομαι σε ύπνο. Κατοστάρη είπαμε, κατοστάρη μετά. Μπορεί να κοιμόμαστε, αλλά λεβλέπουμε. Βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο. Πολύ βαρύ ύπνο, ρίξε κι άλλο. Κατοστάρη είπαμε, θα σκοτωθούμε πρωτού κοιμήθω. Λοιπόν. Σε ύπνο. Πνεύμα. Έλα κοντά μου και πες μου. Να είμαστε έτοιμοι για εκλογές γύρω στο τέλος Μαΐου. 12 ή 19 Ιουνίου. Ιούλιο ή Σεπτέμβριο. Πότε τις βλέπετε για να συμπληρώσουμε αυτό που γράφουμε Οκτώβριο. Οκτώβριο. Να γίνουν εκλογές 8 Οκτώβριο. Οκτώβριο. Ναι, Οκτώβριο. Οκτώβριο. Και εκλογές να γίνουν το 17 στην αρχή. Το είχε ξεκινήσει από την Άνοιξη, το πήγε αρχέ καλοκαιριού, το πήγε μέσα καλοκαιριού, ανάλογα την εκπομπή και την ημερομηνία. Ε, το πήγε φθινόπωρο και τώρα το έχει πάει το 2017. Αυτά λέει ο Μάντη. Ρίξαμε κάτω στάρικα παρόλα αυτά, αλλά προφανώ δεν ε, τα δέχτηκε γιατί ήταν σε δραχμέ. Γι' αυτό και οι προβλέψει δεν ήταν τόσο ολοκληρωμένε, τόσο σαφεί όπω ακριβώ θα θέλαμε, γιατί θέλουμε να ξέρουμε πότε ακριβώ θα γίνουν εκλογέ, κάνουμε τα κουμάτα μα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια, όλο αυτό που ακούτε, με όλα αυτά που ακούμε και βλέπουμε και ζούμε. Όπω κάθε μέρα, μία με δύο από το ραδιόφωνο του Real. 2, 11, 20, 200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνία. Όποιο θέλει να στείλει SMS, γράφει Real και νότου και όλο αυτό στο 54% στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στούντιο παπάκι. realfm.gr. ο Μάριος Γ ρυθμίζει τον ήχο και την προηγούμενη ώρα που ήμασταν εδώ, αλλά και αυτή γιατί είχαμε αντικαταστάσει. Έχουμε ξεκινήσει από τι 12 μαζί με τον άλλο τον Παλάβο. Τώρα είμαστε εδώ όπως τα ξέρουμε κανονικά και τα κανονικά επιτάσσουν λίγο πριν πάμε στις διαφημίσεις να ακούσουμε κάτι πολύ ευχάριστο. Αυτό είναι ότι έρχεται το δολάριο. Καλώ ήρθε το δολάριο, καλώ ήρθε και το ευρώ. Δεν το έχετε καταλάβει εσεί, ούτε θα το καταλάβετε. Δεν έχει σημασία όμως. Το βλέπει η Όλγα Γεροβασίλη και άρα εφόσον το βλέπει η κυβερνητική εκπρόσωπος, βουλευτήνα και στο στενό πυρήνα, στο think tank, του Αλέξη Τσίπρα, αυτό και μόνο λέει πάρα πολλά, βλέπει ότι έρχονται επενδύσεις, τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως ίδια λέει, οπότε ανοίξτε τσέπε. Επενδυτές Αυτά, υπάρχουν αντιλαμβάνεις... που να περιμένουν στην πόρτα κυρία Υπουργέ αυτή την επενδ... ώρα. Υπάρχει ένα τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον. Τεράστιο επενδυτικό πατρελα, ενδιαφέρον. Λίτσα, φούς... αμόλα για τα κομμοτήρια και φτιάξε μαλλί και φτιάξε νύχια των χεριών και φτιάξε νυχοπόδαρα και βάλε πούδρες και βάλε κρέμες και βάλε ριζόγαλα και βάλε γαλατομπούρεκα και γίνε είδωνο. Τι λες, μωρέ. Mm. Τεράστιο επενδυτικό ενδια επενδυτικό ενδιαφέρον Λίτσα, τρέχα για τα εμπορικά τρέχα στις μοδίστρες, τρέχα στις καπελούδες και πάρε βελούδα, και πάρε μετάξια και πάρε δαντέλες και γίνει οκτασία <Και> Υπάρχει τεράστια προοπτική της χώρας μας και όχι μόνο από τις διεθνείς συμβάσεις τι οποίες φροντίζει το κράτος από την πλευρά του η κυβέρνηση από την πλευρά της να ανοίξει ο δρόμος όσο φίλοι α, αλλά και από, το, από την ιδιωτική πρωτοβουλία Λίτσα, φέρε ασπριτζίδες να σπρίσουν φέρε διακοσμητάς να διακοσμήσουνε και γίνε πυργοδέσποι να του Λιβάνου να σε καμαρώνω υπότισου Θα το προσωπικό. Κύριε η, η, η, θα, θα, θα, θα, θα διαλύσουμε δομές, κύριε Παναγιοτόπουλε. Yeah. Θα διαλύσουμε δομές, κύριε Παναγιοπουλε. Θα, θα διαλύσουμε το δομές, δομές. Και Οι δομές έχουν λειτουργικά έξω και πολύ ψηλό κόστος, κύριε Παναγιωτόπουλε Κύριε yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. Παναγιωτόπουλε, Δεν θα λύσουμε. Θα διαλύσουμε. Είναι δεδομένο. Το έχουμε στο πρόγραμμά μα το λέμε και έχουμε αρχίσει σιγά σιγά. Οπότε περιμένετε τη διάλυση ότι τούτη, γιατί κι αυτοί για λύση ήρθαν. Αλλά στη διάλυση το πάνε μια χαρά. Ρωτάει ένα ακροατή, αναζητώ λέει στο αρχείο εκπομπών τη συνέντευξη κυρία Σαριάδινη Νούκα για τα κόκκινα δάνεια στην εκπομπή των άκη Παυλόπουλου, Μάνου Ιφλή, αλλά μάταια δεν το βρίσκει που μπορώ να τη βρω. Ε, κι εγώ την άκουσα αυτή τη συνέντευξη είχε πολύ ενδιαφέρον για τα κόκκινα δάνεια προχθέα στα παιδιά. Δεν ξέρω αν δεν είναι αναρτημένη στο RealGR. Όπω αναρτώνται όλε για κάνω μια προσπάθεια. Δεν ξέρω αν είναι όλε εκπομπέ και αν και άλλα. Εμπάσει περιπτώσει, πάρε ζήτα το Μάνωνυφλή στο τηλεφωνικό κέντρο. Που είναι δίπλα, νομίζω, στην εφημερίδα, θα σου απαντήσει, θα σου λύσει όλε τι απορίε γιατί έκανε ξενυχιστικέ ερωτήσει στην ειδικό και πήραμε και συγκεκριμένε απαντήσει για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα τώρα που έρχονται τα φαντ και αυτή η κόκκινη γραμμή έχει πέσει και δεν υπάρχει, και όλα πράσινα κόκκινα πάνε στα κοράκια για να αναπτυχθεί η οικονομία. Και μια ανακοίνωση που μα ήρθε, η χοροδία, ΟΣΕ, η χοροδία του ΟΣΕ Σήμερα το βράδυ έχει μια πολύ ωραία εκδήλωση ό,τι φαίνεται. Το, είναι αφιερωμένη στον αιώνο Χρήστο Λεοντί Είναι εκδήλωση τιμής για το Χρήστο Λεοντί Θα γίνει παρουσία του ίδιου του συνθέτη Στην αίθουσα συνεδρίων του Κουκουέ Στο Μπέρισσο Στις 8 η ώρα ε, Δεν είναι του κουκου εκδήλωση Είναι του ΟΣΕ Γίνεται όμως στη συγκεκριμένη αίθουσα 8 η ώρα για το Χρήστο Λεοντί Φοβερά τραγούδια έχει γράψει ο Χρήστο Λεοντή, Κατά καιρούς ακούμε Ε, πολύ ωραία έργα, πολύ ωραίε ερμηνείε. Φαντάζομαι και από τη χοροϊδία θα είναι πολύ καλά. Και όπω βλέπω εδώ, αφηγητή θα είναι ο Νίκο Μπογιόπουλο. Οπότε δεν θα τον ακούσετε το βράδυ γιατί θα είναι στην εκδήλωση. Θα κάνει και τον αφηγητή εκτό από όλα τα υπόλοιπα. Η, η τέχνη τον τραβάει, τον τραβάει πολυτέχνη και ο ίδιο από ό,τι βλέπω τραβάει την τέχνη. Τι άλλο έχει μείνει. Α, ένα τη τέχνη, ένα τη τέχνη πάρα, πάρα πολύ καλό. Κύριε, κύριε ε, θα πάω στον κύριο Παπαχιστόφιλο, κύριε, κύριε. Παπαχιστόφιλο. Παπα να, να φύγετε, να φύγετε. Δεν δε δε να, να φύγετε, Να να φύγετε, να γρήγορα. Να φύγετε, κύριε. Να πανταλού. Κάθε μέρα που μένει Να φύγετε, κύριε. Να Ο ελληνικό και εδώ είμαστε. Ποιο ελληνικό λαό πρέπει και τι εδώ! Εσεί μα λέγατε να φύγουμε από την πρώτη μέρα που γίναμε κυβέρνηση, σα είπε κανεί ποιο εκπροσωπείται. Κύριε να φύγετε, πάλι. κύριε! Τι είστε, να φύγετε! Και εμεί παίζουμε Μαντολίνο. Όχι όμω ηλεκτρικό. Τι να κάνουμε, Ταλιάντρο. Να φύγετε. Φωνή οργή από τον Άδενη Γεωργιάδη προ τον βουλευτή εκεί, προ του βουλευτέ. Το έχει πει και άλλε φορέ, οπότε βρίσκει η αυτό το τράνταχτο επιχείρημα. Να φύγετε γιατί ο ελληνικό λαό έχει φτάσει μέχρι εδώ. Ο ελληνικό λαό είχε φτάσει μέχρι εδώ. Και τότε και παλιά έφυγαν και ήρθαν οι άλλοι για να μην φτάσουμε ως εδώ αλλά τελικά φτάσαμε εδώ και τώρα θέλουμε να ξαναφέρουμε αυτούς που διώξαμε επειδή δεν μπορούσαμε τότε για να φτάσουμε ως πού. Ερωτήματα απλά θα λύσει η ζωή όπως ξέρει να λύνει μοναδικά η ζωή φέρνοντας αυτούς που διώξαμε πριν για να διώξουμε αυτούς που φέραμε κάποτε. Παλιά Κινέζικη παροίμια. Έλα μωρι Έλα. Καλά ρε μαλακά στην κόλα στα πάτε. Σατανιστές αντίχριστοι. Δεν κόψα ελληνοφρένα για να ακούσουμε το μα. Αρέσει, ασέ με τα καλά σα. Σεβασμό, σεβασμό. Τι σεβασμό σε ποιον? Στο μαλλίκο μπούκο μου. <χω> να σου πω, ρε φίλε, τι σκέφτηκα τώρα. Δηλαδή, ο εγγονό μου ήταν στην ηλικία μου στα 57-58. Α, έχει ξαναπαράγει το είδο. Το <χω> καλά και λε αυτό πρέπει να μείνει. Όχι, δεν έχει βγει ακόμα. Λέω έτσι, το σκέφτηκα τώρα σαν. Ε... Άρα έχει κάνει γιο, η κόρη. Έχω, ρε, μαλλίκο, <χω> δύο και μια κόρη. Αποφάσισε ότι θα πρέπει να μείνει το στίγμα σου ιστορία, στην ανθρωπότητα. Πρέπει δεν είναι αυτό το θέμα. Ο εγγονό του αλου Αυτό δεν είναι λεπτομέρεια, γιατί με αυτά και με αυτά και με αυτές τις λεπτομέρειες πολλές έχουμε γεμίσει μαλακές. Ε ναι ρε φιλέ, εννοείται, εννοείται. Ο μελλοντικός πιτσινικάς μετά που θα είναι στα 60 χρόνια από τώρα, από σήμερα, μετά από 60 χρόνια, η μελλοντική Real News θα βγάλει τη μελλοντική εγκυκλοπαίδεια με τους του και θα αναφέρεται και ο Αλέξης Τσίπρας, τη στη μέση. Ε όχι. Έλα ρε λέ. Είπαμε. Ε, τώρα βάζει τον Τζολάκο μαζί με τον Αλέξη. Τα έχουμε όλα. Επίση, εκ του αποτελέσματο θα κρίνουμε τον Τζίλο. Τώρα, αυτά που κάνουμε είναι για να περνάει η ώρα. Όταν θα φέρει όμω τελικά σοσιαλισμό, από τον σοσιαλισμό θα κρίνουμε γιατί εκεί θα γλυκαθείτε. Ε, σε πόσο καιρό το βλέπει. Τώρα ο καιρό έχει σημασία. Γάρε γκί. Ε, ξέρω, να κάνω πάνια από σήμερα, ρε παιδί μου, ή να πληθώ μετά από καμιά εβδομάδα. Καλά και βρώμικο να σε δει, θα έρθει. Τρελάνατε ρε παιδάκι μου, έχετε κόψει την επανάληψη το βράδυ Βάλατε και το τώρα μεσημεριάδικο να πούμε για το σόι του γα*** Να παι... λίγο, και... να δείτε πως είναι και ζωντανή η κομμωδία Γι' αυτό το βάλατε για κομμωδία Γιατί το βάλαμε, όχι το βάλαμε για σοβαρά, α... άκρο σοβαρά και δεν στο μέλλον σου Μαρία Νόμιζα ότι είμαστε σατήρικοί ότι κάνουμε πλάκα, γιατί το χοντρινάμε έτσι. Πώ το κάναμε έτσι το πράγμα, δεν κάνουμε πλάκα. Τελικά μόνο εγώ και η Λουκά κάνουμε πλάκα. Η Λουκά που σας λέει μετανοείται μετανοείται και εγώ που σας λέω αγαπητεί, αγαπητεί. Θα συμφωνήσουμε σε ένα πράγμα, ότι εσύ και η Λουκά είστε στην ίδια κατηγορία, ναι. Έλα ρε φίλε, βγήκε ο Κοκός και δεν βγαίνει εσύ, δεν τρέπεσε λιγάκι. Δεν με καλέσανε οι φιλοβασιλικοί του Σκάι, συγγνώμη κιόλα. Γιατί όχι εγώ. Έλα βγαίνει ο κοκό και μιλάει και δεν βγαίνει εσύ. Έχουμε ξεχτυνηθεί τελείω. Αυτά πάντω τα πρότυπα του Σκάι, εμένα αυτά πολύ με, με εξητάρουν, έτσι. Την μια ο Σάκη στην καθημερινή με πολιτικέ θέσει, ο Σάκης Την άλλη βδομάδα ο Κοκός δεν το λες και πανικό, στα κάγκελα. Έχουν ξεχάσει αυτό το μου. Τα... Που τον ευγάλανε στην τηλεόραση να μιλήσει ότι το 1974 ο λαό ψήφισε όξω στο διάλο οι πλέον από την πατρίδα μα και οι απογονοί του. Καλά, και το καλοκαίρι ψηφίσαμε όχι στην Ευρώπη τώρα, έλαξε κόλλα. Ναι, αλλά μα τη φέρανε οι άλλοι γερμανοτσολιάδε που έχουν μείνει οι απογονοί του εδώ πέρα μέσα. Και κάτι άλλο. Ευτυχώ που υπάρχει και ο Λεβέντη. Εκεί θα φτάναμε. Πες από την αρχή να σε καταλάβω. Ο Λεβέντη είπε ότι ο Τσίπρα και η οικογένεια του επειδή εκεί είναι βασιλική. Δεν είναι τυχαία που βγαίνουν όλα αυτά τα καθάρματα τη κοινωνία εδώ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι επί Μητσοτάκη και ποιο ήταν υπουργό Ομπάμα και ο Τζόναθαν. Δεν ξέρω, πε τα όμω. Ποιο ήταν, μην τα ήτ μια και Victorian... feeder... είπε για <intoxic resume> το Λεβέντι, рождения... ο Λεβέντι τι ρόλο έπαιζε στη Χούντα. Δεν έχουμε μάθει το παρελθόν του Λεβέντι, δεν έχει μια περιέργεια. Επειδή το βλέπω να κουνιέται, ο Λεβέντι στη Χούντα ακριβώ με ποιου ήταν, τι έκανε, σε ποιε νεολέ ήταν. Έτσι θέτω ερωτήματα. Πού κολοτριβόταν ο Λεβέντι επί Χούντα. Αυτό αναπαντηθεί και μετά το κού τα Πάλι μα κόψετε την ελληνοφρέμια για να ακούσουμε τον Τζίπρα. Όχι. Κάναμε ένα διάλειμμα στην Ελληνίμαι με ελληνία. Γιατί τα λεξού είναι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι ακριβώ. Όπω είναι, ακριβώ έτσι είναι. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι ακριβώ. Γίνεται συστηματικά από τον σταθμό αυτή την ώρα. Α το σταθμό είναι και την κυβέρνηση. Βάλτε το μετά το τσίπρα, στο δίσιο, τον τσύπα. Θα βλέπετε έτσι. Έγινε, πρέπει να είναι live. Ο τσίπα όμω που διαλέγει να βγαίνει εμά, πώ το λε. Αυτό ναι. Εδώ μπορώ να καταλογήσω μια σκοπισμότητα. Ένα κολοτρίψι μου εγώ. Θα έλεγα για συνεργασία. Είμαστε. Αναγνωρίζει πια Αυτό του σαν και σου λέει: Τα λέω στη βουλή δεν πιάνουν. Yeah. Αντί να γελάνε οι μαρκέ, κάθονται και να ψηφίζουν. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Αν ο σημερινός Τσίπρας ήταν το 2013, η χώρα θα έχει φύγει από τα μνημονία. Να το ξέρετε αυτό. Αμέ, τι άτυχοι που ήμασταν ο σημερινός Τσίπρας να μην ήταν το 2013. Γιατί από τότε έχουμε σολαβήσει 15 Τσίπρες. Αλλάζει ένα τρίμηνο, δίμηνο, ανάλογα. Ό,τι έρχεται εδώ το λέμε. Ωραία είναι αυτή η ανακοίνωση, ωραία ακούγεται. Ανακοίνωση. Αυτό που κάνει δηλαδή ε, Στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής Η Εθνική Λυρική Σκηνή προσφέρει 1500 δωρεάν, 1500 δωρεάν θέσεις εργασίας σε ανέργους Στη γενική δοκιμή της πρώτης καλοκαιρινής της παραγωγής στο Ηρώδιο Της ΑΙΔΑ Στην όπερα του Τζουζέπε Βέρντι Την 5η θα γίνει αυτό 9 Ιουνίου στις 9 στις 9 1.500 δωρεάν θέσεις σε ανέργους, γιατί έχουν βάλει αλλού το κόμμα και εγώ το διάβασα έτσι. Το κόμμα είναι μετά τους ανέργους. Οπότε, αν θέλετε, ε, ενημερωθείτε από την λυρική σκηνή, site θα έχει όσοι θέλετε να δείτε ε, τη συγκεκριμένη όπερα και μάλιστα δωρεάν φαντάζομαι κάπως θα πρέπει να πιστοποιηθεί το, ο, ότι κάποιο είναι ανέργος. Ο Βασίλη Λεβέντη μιλάει με του ισχυρού του πλανήτη. Αυτό είναι δεδομένο. Όχι, δεν μιλάει με ούφο. Έχει επικοινωνίε εδώ, με γείνου. Ο Ομπάμα τον συμβουλεύεται. Ε, αλλά και άλλοι που δεν μπορεί να πει όμω όταν μιλάει. Μιλάει και με πρέσβης, και με πρέσβης χωρών, όχι μόνο με ηγέτε. Τι του λένε τώρα όλοι αυτοί. Καταρχήν, προσπερνάμε το γεγονό ότι μιλάνε κάποιοι από οποιαδήποτε βαθμίδα διοίκηση μια μεγάλη χώρα με τον Βασίλη Λεβέντη. Πάμε τώρα στο τι. Του λένε. Και τι θα γίνει, θα πάμε σε πολιτικέ εξελίξει, κατά γνώμη σα. Πώ. Θα πάμε σε πολιτικέ εξελίξει, κατά γνώμη σα. Τι θα γίνει, τι εκτιμάτε, θα γίνει. Ε, θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα, θα. θα και να χρησιμοποιούν να... τον Τσίπρα. Οι Αμερικανοί μου είπαν εμένα ότι να τον κρατήσουμε, το, να μείνει ο Τσίπρα όλο το ε, 16 και οι εκλογέ να γίνουν το 17 στην αρχή. Ποιο σα το είπε, Οι Αμερικανοί γενικώ. Σα να τον κρατήσουμε ναι, το 16. Όταν το λέμε πει. Αμερικανοί. Yeah και πάνω Όχι Ομπάμα. Εν πάση περιπτώσει, να μην πω ότι μιλάμε με τον Ομπάμα απευθεία και από ψέματα. Ενώ κάτω από τον Ομπάμα μιλάει με όλου. Εν πάση περιπτώσει, να μείνουμε στην είδηση: του είπαν οι Αμερικανοί γενικώ ότι θα κρατήσουμε τον Αλέξη. Είναι ηγέτης του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Είναι κόμματο σοβαρού. Το ψηφίζεται από χιλιάδε το ρολεβέντη. Επειδή είναι σοβαρό και καινούριο και είναι αδιάβλητο. Δεν έχει βάλει το δάχτυλο στο. Μέλη όπως λέμε συνήθως Όπως είπε τώρα εδώ τον ακούσαμε Του είπαν ναι είναι φρέσκο χτεσινό αυτό Σε πρόσφατη τηλεφωνική ή άλλη συνομιλία Θα κρατήσουν οι Αμερικανοί τον Τζίπρα Μέχρι το 17 Τι είχε πει 20 μέρες πριν Εγώ πάντα έχω φιλίες Και με το εξωτερικό Μια ισχυρή χώρας μου υποπιά Μια πολύ ίσιο, ίσως η πρώτη ισχυρή χώρα Του κόσμου Βάστε. Μου είπε ο εκπρόσωπός τη Ότι θα τον κρατήσουμε τον Τζίπρα μέχρι το Δεν είπε βέβαια αν είναι Αμερική αλλά τη φωτογραφίζει και οι Αμερικανοί όπως και ο ίδιος τις προβλέψεις του τραβάνε το χρόνο προς τα πέρα και τελικά περιμένουμε όλοι με αγωνία να μάθουμε πάντα από τα χείλη του Σοβαρού Βασίλη Λεβέντη μέχρι πότε θα κρατήσουν οι Αμερικανοί τον Τσίπρα στην εξουσία Υπάρχει και ένας λαός που υποτίθεται επιλέγει όλα αυτά αλλά όπως ξέρουμε έχει αποδειχτεί τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια σίγουρα ο ελληνικός λαός εγκρίνει αποφάσεις άλλων το κάνει μια χαρά από ό,τι έχει δείξει και υπάρχει αυτή η φοβερή σύμπτωση αποφάσεων και έγκριση. Ναι, κύριο Απαστολή. Ναι, ναι, ο ίδιο. Ναι, με δώσαν τηλέφωνο. Είστε ε, ο γενικό γραμματέας του Κοπέρνικου σύλλογο. Ναι, ναι μου είπαν ότι υπάρχει σύλλογο θέλω να κάνω εγγραφή, δηλαδή. Στον κοπέρνικο. Ναι. Γιατί. Ε, είναι ο σύλλογο, ο Κοπέρνικος είναι ο Φεβρέτη του τηλεσκόπια, δεν έχουν, έχουν σύμβολο μου. έχουν συζήτηση. Όχι, ναι, ο των, ειδονοβλεψί, είναι ο των Ναι, είστε κι Έχετε συλλογή από κόλου, φωτογραφικό υλικό, βυζιά. Όχι, μου είπαν ότι εκεί ο σύλλογο, α πούμε, έχει νομική κάλυψη. Έχουμε και νομική κάλυψη και υλικό. Έχουμε να σου προμηθεύσουμε για τι δύσκολε ώρε. Το υλικό βασικά, ότι δίνουν και επιδότηση τώρα για υπέρτερε από την Επιδότηση δεν ξέρω. Δεν σου επιλώνουμε να τον παίζει κιόλα. Για τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε, Αβάζετε για... και εργαλείο, Μερακλή. Τι και... εργαλείο βάζετε. Τι ζώ με και τα πιο ακριβά, κι άλλα σου με τα, τα ευκρίνεια. Τόση ταλαιπωρία, παιδί μου, για μια μαστούρμπα. Μεράκι, ναι ο μεράκι μεράκι ναι, ε, ναι, ναι. Στο μεράκι δεν μπορώ να πω τίποτα πάω πίσω εσείς είστε χρόνια μαλάκας επό μικρό παιδί έχετε εμπειρία μεγάλη δεν είναι κάτι φρέσκο όχι μου εντάξει δεν βάζουμε ποιον, γι' αυτό στο σύλλογο δεν μπαίνει όποιος ε βέβαια ναι ναι και Μου είπαν ότι έχει και χάρτε εκεί, με σημεία που μπορούμε να πάμε. Ξέρω, εγώ. Έχει απ' όλα. Έχει απ όλ, τόσο, πρέπει να σας περάσουμε ένα δοκιμαστικό. Ναι. Σε ανύποπτο χρόνο και... θα ξεβρακωθεί ένα κόλο σε μια κτίνα περίπου 200 μέτρων από εσά. Και... Σε ανύποπτο χρόνο. Πρέπει να είστε μάχημο να δούμε. Τα καταφέρνετε. Ναι, ε, ε, κάνετε και σεμινάρια έτσι, επέδευση και σεμινάρια. Ναι, έχουμε. Αλλά για αρχή να δοκιμάζουμε να σα δούμε σε τι φάση βρίσκεστε. Θα το οργανώσω και επικοινωνώ ξανά. Ευχαριστώ. Πε μου, ποιο θα θυμάται μετά από 99 χρόνια θα θυμούνται το Σαμαρά. Το Τζίπρα θα θυμούνται. Το παιδί γράφει ιστορία, θα το θυμούνται τουλάχιστον για 100 χρόνια. Ε, καλά, ναι, ότι γράφει ιστορία, γράφει. Δεν είναι που δεν γράφει. Ναι. Συνεχίζει τη μελανή που ξεκίνησε ο Σαμαράς και οι είναι... Το γράφει ιστορία, γράφει. Έτσι θα λένε, ο νόμο αυτό είναι από το Τζίπρα. Τζίπρα θα λένε και θα κλαίνε, ξέρω εγώ. Το τέλειο Πασόκ. Μέχρι τώρα κυβερνούσε το Πασόκ, τώρα θα μα κυβερνούσε το τέλειο Πασόκ. Πες το εγώ της καρδιά σου, η μαγιά δεν είναι να σηκώνεις το μανίκι, η μαγιά είναι να κατεβάζεις τα και να σου φορέσουν το μανίκι, πες του. Από το στόμα σου και στου λαού αυτή. Και στου Θεού ταυτή. Του λαού, του λαού. Ο Θεός δεν φέρνει βασιλιάδες. Η βασιλιά του Θεού είναι μία, δεν αφήνει να αφισβητηθεί. Θεό πιστεύω εγώ, δεν είμαι κουμούνα εγώ, σαν και εσάς. Είμαστε κουμουνάρε εμείς. Ποτέ σου δεν θα γίνεις ποτέ Αμάδα αποστόλη, τι μα έχει κάνει, ερα, Αποστόλη, μα έχει βάλει φωτιά, δεν αγόρι μου. Ωραία, καλά είναι η φωτιά. <συντάξει> Αλλιώ θα τα ξέρετε τα πράγματα. Ήρθαν, ήρθαν εκεί τα παιδιά μα εκδρομή να πούμε από Θεσσαλονίκη εκεί πέρα και στη συνάντηση εκεί στην Ακρόπολη. Ναι. Και ήταν μαζί και οι γυναίκε μα. Και τώρα, στα τι ωραίο Τσολιά ήταν αυτό. Ό,τι και ε, να σου ε, πούνε είναι ψέματα, ε, δεν ισχύει ε, ότι ε, έβαλα χέρι και έπιασα μερικέ και φίλησα και κάπου βλεπτήκανε κάτι γλώσσε. Όχι. Τι μεγάλη που την είχε την καρδιά του ο Τσολιά. Ναι, αυτά ισχύουν, φίλε, πολύ φιλικά εγώ. Πολυφιλικά μια φωτογραφία έβγαλα. Ναι, Ελπίζω ναι, βίντεο ναι, να μην υπάρχει. Η δικιά σου μας... η γυναίκα όμως ήταν το κάτι άλλο. Την έχεις πολύ καλά εκπαιδευμένη. Να ναι. σου πω, άκουσα και τον Πρωθυπουργό μας τώρα ναι. που λέει ότι θα έχει σταθερό φορολογικό για όποιος επαιδήσει πάνω από 20 εκατομμυριάκια. Εγώ έχω τώρα φτιάρα εδώ πέρα δίπλα μου το έχω. Δηλαδή 20 εκατομμύρια, 20 και κάτι είναι. Να τα δώσω σε να ναι. τα δώσω σε σένα. Ναι, Έλα ρε, αποστολή είναι καλά. Έλα, εφαλάκι. Κατά πολύ τι θα γίνεται τώρα με αυτό το νόμο του φίλη να πούμε μπορεί να μπει. Θα αλλάξουν σπερμάκι για αρχή. Εγώ εγώ άμα θέλω να δώσω παραγγελιά με το πριγυπέ, δηλαδή. Πώ θα το παραγγελών του τραγού δεν μπορεί να μπει. Το συντρόφιεσα θα λε. Έξω φυσάγια γέρα και όμω μου, δεν πάει. Μέσα σε αυτό το σπίτι. Συντροφέσα μου, συντροφέ, όχι τρόφέσα. Συντροφέσα α, μου. Κολλά, παιδιά, πέντε αλήσει υπάρχουν. Εγώ αρκείνα θέλουμε να τη δούμε. Αν αφή ο Βασιλιά και έχει γιο, πώ θα τον φωνάζω, δηλαδή το γιο του Βασιλιά. Θα μα βγει ο γιό μα την κοιτάκα και θέλω να τον φωνάζω από την κινηπούλα μου, πούμε, δηλαδή τι θα γίνει. Θα το φωνάζει ουγρανών με λύσει υπάρχουν, μην κολλάμε. <ΣΣ> Είσαστε μια κυβέρνηση παραδομένων που εκτελείται αβίαστα και απροκάλυπτα ό,τι σας ζητηθεί από τους τεχνοκράτες τη Τρόικα. Και όχι μόνο αυτό. Δεκαπέντε μήνες τώρα ξυλώνεται βήμα-βήμα τις κοινωνικές κατακτήσεις και λέτε συνειδητά ψέματα στον ελληνικό λαό. Όλο είναι σωστό. Όλο όμως κάθε λέξη, τα κόμματα, οι ανάσες, οι διατυπώσεις, όλο είναι σωστό, μπράβο στον Αλέξη Τσίπραμ, που κάνει τόσο εμπεριστατωμένη κριτική στην κυβέρνησή του. Γιατί είναι μπροστά στον καθρέφτη αυτό, 15 μήνε σχεδόν τόσο είμαστε. Ε, οπότε, λίγο παραπάνω από το Γενάρη, οπότε τα έχει πει μια χαρά και μπράβο του, δεν του το είχαμε να είναι τόσο σκληρός με τον εαυτό του, γιατί οι φήμε άλλα λένε. Αλλά εμείς εδώ, επειδή τον παρακολουθούμε λέξη-λέξη, έχουμε να αποδείξουμε κάθε φορά ότι είναι πολύ σκληρός και αυστηρό, έξω και η επιτυχία του εκεί οφείλεται στο ότι είναι πολύ αυστηρός με τον εαυτό του είναι ένα βασικό μυστικό της επιτυχίας που και που τα κάνει λίγο μπάχαλο όπως για παράδειγμα σε κάτι λέξεις δύσκολες και με κάτι σαρδάμ Βεβαίω, αντιλαμβάνεστε ότι η Ελλάδα μπορεί να συνεισφέρει τα μέγιστα μέχρι το βαθμό που μπορεί εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να λειτουργούμε και στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και, και του ΝΑΤΟ ως αγωγός θετικός. Να του πετιέτε, να του πετιαίτε λεπτομέρειε. Μόνο εκεί τα κάνει λάθος όλα τα άλλα στη διοίκηση τα πάει μια χαρά και στο τιμόνι τη χώρας. Να κάνει και κανένα σαρδάμ για να δείξει και ο ίδιος ότι είναι ένας απλός άνθρωπος όπως όλοι εμείς. Πάντα κλείνουμε με κάτι ευχάριστο. Στο τέλος το ευχάριστο μας το λέει ο Τσακαλώτος. Τώρα πρέπει να δώσουμε και έμφαση στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που θα αλλάξουν το κράτος και πώς λειτουργεί, θα αντιμετωπιστεί διαφθορά και θα αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή. Και νομίζουμε ότι και οι δύο νομίζω ότι αν αυτά τα επιτύχουμε Μετά από ένα χρόνο μπορούμε να μιλάμε μια αρκετά διαφορετική Ελλάδα Που θα έχει επιστρέψει και στις αγορές και στην ανάπτυξη Η Ιδροκόπησα αλλά σέσωσα Όλα αυτά σε ένα χρόνο όπως είπε ο Τσακαλότο, τα ακούσαμε τα καλά, τα κρατήσαμε τώρα για το τέλο. Έχουμε την υπομονή, αν έχουμε υπομονή, θα περιμένουμε μέχρι του χρόνου να γίνουν όλα καλά. Κάπου εδώ φτάνουμε προ το τέλο, αφού σα θυμίσουμε ότι το βράδυ έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στι 10 παρα 10, αμέσω μετά τη Μουρμούρα στον Αλφα Πάντα. Να σα παραδώσουμε στο λαό, ο οποίο με τη σειρά του σα παραδίδει στο Γιάννη Παπαδόπουλο για το μαγκαζίνο. Γεια σα. Ναι. Καλό μήνα. Καλό Για. Yeah. Τι κάνεις. Ποια είσαι. Ε? Καλησπέρα. Yeah. Το λέω για να σε χαλαρώσω λίγο. Για να μου χαλαρώς. Αγάπη μου. Ποιε εσύ. Ε, μια φίλη, φίλη είναι. Ποια νου. Δικιά. Δικιά μου. Ναι. Τα καλύτερα γκολ ξέρει που μπαίνουν, έτσι. Πού μπαίνουνε. Στα φιλικά. Ε, το όνοματάκι σου. Το όνομα. Μαρία. Μαρία. Δύσκολο να το σκεφτεί. <σχει> Πόσο χρόνο είσαι αγάπη μου. Ε, 23 Αγάπη μου. Τι έγινε, παιδιά, τι έγινε. Δεν κάνει δουλειά τα αγόρια. Υπάρχει Α, μεγάλη διαθεσιμότητα. Για να μου αναλογούν εμένα τόσε πολλέ, κάποιο δεν κάνει δουλίτσα. Παιδιά, αποσυφορήστε με λίγο. Προάλλες. Ήμουν έξω για καφέ με μια παρέα. Πριν από το 24% ΦΠΑ και το επιπλέον φόρο που βάλανε, κάποια στιγμή χτύπησε ένα κινητό και ταράχτηκα πάρα πολύ. Εξαιτία του ringtone ακουγόταν ένα τύπο να λέει: Έρχονται οι κομμουνιστέ να μα πάρουν τα σπίτια, τι καλά. Εγώ. <laughs> <Εσύ>. <laughs> ναι, παιδι, με κυνηγάγελα, να φαίνει παντού. Εσύ, εσύ να τα, τα... βλέπει, πού είσαι κομπλεξιάκι παρεξηγιάρα. Εσύ είσαι. είσαι παρεξηγιάρα εγώ. Παρεξηγιάρα εσύ. Κάναμε αναπάτη για να τα ακούμε ξανά και ξανά. Αποστολιστα <laughs> λε λε εώ και να κλεώ να κλεώ πάνω στη σάρκα μου ήδη σου λέω και τραγούδια μωρή τα καλύτερα σου λέω και σπάρκ συγγενες να κλεώς πάνω στη σάρκα μου και να ρωτάς τα μάτια μου που νορεύω τραγούδια αυτό δεν εκτιμάς δεν εκτιμάς σου λέω ρούτα γουνίσμα Ετοιμο Ετοιμο lafi i ja mu Queen Θα πρέπει να αλλάξουμε και συγκροτήματα με αυτά και με αυτά. Δεν μπορούμε να ακούμε ό,τι θέλουμε. Θα αλλάξουμε και συγκροτήματα, θα αλλάξει και το πρωτόκολλο. Και το δευτερόκολλο γενικώ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Να αλλάξουν. Βαρεθήκαμε το απειόκολλου. Ε, γενικώ. Τόσα χρόνια. Τώρα πάμε στο πιο σοβαρό θέμα. Το πιο σοβαρό θέμα είναι αυτό. Δεν καταλαβαίνω. Το πιο σοβαρό ακόμη είναι ότι πίσω από αυτά που λένε κρύβεται κάτι πολύ φοβερό. Αχ. Θέξτε, εμεί σα τα παιδάκια με συνοπτικέ διαδικασίε όπω γίνεται στη Σουηδία, Νορβηγία. Βλέπε, βλέπε, βλέπε, έτσι. Ε, Έτσι, τι είπαμε τώρα, εμεί κάτι είπαμε, μάλλον θα το πιάσουν κάποιοι άλλοι, η Ελοχίμη, και η Λουμινάτη, μάλιστα. Α, καλά, πήγαινε να τα, να τα δεις λιγάκι τι γίνεται. Uh -huh. Έχει πάει λούζα μικόνου. Λούζα μικόνου? Όχι, τι είναι? Όταν πα στην μήκονο να ζητήσει, μην πα ρεστοράν και μου τρώσα τον πριάν και τέτοια. Δεν έχω πάει μήκονο καταρχήν. Καλά, καλά, καλά. Άσε, γιατί μπορεί να σε πετύχω κάποια μέρα. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Πάρανε λούζα μικόνου οι χρυσαυγήτε. Χάσανε δύο έδρε. Για να... Γιατί λε ότι ήταν συνήθω, είμαστε με τη χρυσαυγή. Για παίζουν τα αποτελέσματα, τι βγήκε. Δεν τα ξέρω ακριβώ. Δεν τα Χα... ξέρει ακριβώ, εγώ τα ξέρω. Πήρατε δύο έδρε εσεί, χάσανε οι χρυσαυγήτε δύο. Μπράβο και ο Σίρι Σύριζα... Που ήμουν παλιά σε αυτού και αποχώρησα, πήρε μόνο 6%. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μόνο 6% πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το ότι έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ και τώρα είσαι στο Κουκουέ και πήρατε και δύο έδρε παραπάνω, πώ να το εξηγήσετε. ότι με στο Κουκουέ, είπα ότι είμαι μαζί με τον τον Μαυρίκη. Μην τα μπερδεύουμε την πουρκα με το λάστιγο. <Τι> Άμαθετε, φίλε, τι είπε Φίλης Αυτό είπε το ότι απαγορεύετε πλέον είστε οδηγία στα σχολεία Α, Ας δυαλώ, Για διάλογια πες τι είπε Απαγορεύεται, λέει τα παιδιά και οι γονεί και οι εκθεστοί και να τα λένε πριγκυπόπουλα και βασίλισες Έλα ρε φίλε έγκυρο Είπε ακριβώς αυτό είπε, είπε απαγορεύεται. Δεν το έχεις διαβάσει, έχει διαβάσει δεν έχει του είξε το Twitter Για πες το Twitter να δει. Άμα το είπε το... το Twitter έγκυρο θα είναι κάνει, Παίρνετε είναι κάπου το... τσάμπα σανό ή τον πληρώνετε Επενδυτέ υπάρχουν που να περιμένουν στην πόρτα, κυρία Υπουργέ, αυτή την επεν, ώρα. υπάρχει ένα τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον. Τεράστιο Τι επενδυτικό πατραλά, ενδιαφέρον. Λίτσα, Αμόλα για τα κομμωτήρια και φτιάξε μαλλί και φτιάξε νύχια των χεριών και φτιάξε νυχοπόδαρα και βάλε πούτρε και βάλε κρέμε και βάλε ριζόγαλα και βάλε γαλατομπούρεκα και γίνε είδωλο. Μιλές, τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον. περιδητικό ενδιαφέρον Λίτσα τρέχα για τα εμπο리카 τρέχα στις μωδίστρες τρέχας καπελούδες και πάρε μελούδα, και πάρε μετάξια, και πάρε dantelles και γίνεται οκτασία. Ο ενο unido Chama ser Υπάρχει ταράστηα προπτική της χώρας μας και όχι μόνο από τις απ τις διethnées συνβάσεις στις οποίες φροντίζει το κράτος από την βλεβράτου η κυβέρνηση από την πλευρά της να ανοίξει δρόμους όσο φίλοι α, αλλά και από, το, από την ιδιωτική πρωτοβουλία Λίτσα Φέρε ασπριτζίδες να σπρίσουν φέρε διακοσμητάς να διακοσμήσουν και γίνε πυροδέσπινα του Λιβάνου να σε καμαρώνω υπότισου